Mi ho Stefanos, steto. Mm -hmm. Mi ho Stefanos, steto. Ah, e si sei chi Bongo la, bongo cha cha cha. parlami mi del Sudamerica. Mi ho Stefanos, steto. Calàxe, calà calà chi Stefane. Quello che que dicono laggiù, forse fantasia i y piu. Είμαι ο Στέφανος, σκέτο. Ναι, ναι και ο Στέφανος, θα το κάψουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. <Ρίλιο> ναι, θα το κάψουμε. <Ρίλιο> να το κάψουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να μην το κάψουμε, συμφωνεί και η Αλίκη. Συμφωνεί και ο Στέφανος σκέτο. Είναι Ιταλός. Στέφανος, σκέτο, το Κέτο ανάλογα όπω θέλετε και ιδίαιτα, έχει επίθετο. Από χτες, με το βίντεο που έβγαλε για να μας πει ότι θα είναι εδώ μάλλον θα είναι υποψήφιος, δεν το λέει στο βίντεο αλλά καταλάβαμε ότι γι' αυτό βγήκε όλο αυτό το βιντεάκι περπατάει, μπαίνει στο μετρό, μπαίνει κάτι ανεβαίνει κάτι σκάλες, κατεβαίνει κάτι σκάλες κάτι πλοία, όλα ό,τι μέσω μεταφοράς είχαν πολύ ωραία ιδέα ε, είπαν σε αυτή τη φάση να κινηθούν με τα μέσα μεταφοράς Και βάζανε τον Στέφανο να κάνει διάφορα. Σε Luna Park θα πρέπει να είχε πάει κανονικά να ανεβαίνει στη Ρόδα, να κατεβαίνει από τη Ρόδα και αυτή είναι μέσω μεταφορά με κάποιο τρόπο. Και τρενάκι το Luna και συγκρόμενα που ταιριάζουν απολύτω με όλα αυτά που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο, ο Στέφανο Κέτο μα μίλησε για το δικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να φτιάξουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που να μην μα διώχνει, αλλά να μα φοράει όλου. Μια νέα ενότητα στην βάση, στην κοινωνία, στην πραγματική ζωή. Ο δικό μας ΣΥΡΙΖΑ θα δίνει. Γλαγκανάρια και τματζαφλάρια. Είμαι ο Στέφανος, σκέτο. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. και Ο δικό μας ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτόνομο και αυτοδύναμος. Σήμερα η φωνή των πολλών. Άντε, λοιπόν, στα πολύ καλά, και έλα. Βρήκαμε κυβέρνηση για αύριο, όχι σήμερα. Αύριο λοιπόν θα είναι η δύναμη τη προόδου. Η κυβέρνηση τη προόδου. Γι' αυτό λοιπόν ραφτείτε, ντυθείτε. Έχουμε κυβέρνηση αύριο και σήμερα. Έχουμε κυβέρνηση, αλλά εδώ μιλάμε για την αυριανή κυβέρνηση. Στο Πασόκ ψηφίζουν την Κυριακή για τον αυριανό πρωθυπουργό. Ο Στέφανο Κέτο είναι ο αυριανό πρωθυπουργό έτσι κι αλλιώ. Έχουμε και το σημερινό. Από το καλό στο καλύτερο. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Σε αυτό το βίντεο, ο Στέφανο Κασελάκης που μπαίνει βγαίνει στα λεωφορεία και στα τρένα και στα πλοία, θα μπορούσε να παίξει αεροπλάνο. Έχει ένα παρκαρισμένο στη βουλιαγμένη τη Ολυμπιακή. Από τα παλιά, θα μπορούσε να ανέβει, να κάνει τον πιλότο και να γίνει ο παραλληλισμό ότι έτσι πιλωτάρουμε το σκάφο και πάμε σε καλού εθέρε κτλ. Δεν πήγαν εκεί όμω, πήγαν στα υπόλοιπα. Σε αυτό το βίντεο μιλάει και χαρακτηρίζει το κόμμα. Η κυβέρνηση απέρχεται και το γνωρίζετε. Στη θέση της ή θα έρθει μια δίθεν κέντρο αριστερή κατασκευή στην υπηρεσία της διαπλοκής ή θα έρθει ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ στην υπηρεσία της διαπλοκής ένα ανανεωμένο, άφταρτο και αδιάφθορο κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Είναι σταυελωμένο I'm con cuore sempre Il mio Stefano's stetto. Io Richard Gere. Ay ay ay ay, chissà chissà, per mille strade cantano, per mille piazze danzano, le ore più non contano. Μπαίνω στο gucci store, στο gucci store, απ' την κόκα βγάζω λεφτά και δεν κάνω stop. Έχουμε και τι αγωνίε του Βελόπουλου, δεν μα φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε συνέδρια, έχουμε βίντεο, έχουμε υποψηφιότητε σε εσωτερικέ δημοκρατίε. Δημοκρατία έτσι κι αλλιώ την έχουμε. Νέα δημοκρατία σήμερα που έχει και γενέθλια. Έχουμε τα πάντα και έχουμε και τον Βελόπουλο να μπαίνει και να στον κούτσε έχει κολλήσει εκεί να κάνει αγορέ και να μα περιγράφει τον τρόπο ζωή του που δεν είναι και ότι καλύτερο όπω ακούμε από αυτά που λέει. Τα ισχρά, αλλά είναι πρόεδρο κόμματο, οπότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο Στέφανος Κασελάκης σε αυτό το βίντεο που έβγαλε χτες ο Στέφανος σκέτο στο βίντεο που έβγαλε χτες νε, μιλάει, περιγράφει μάλλον το κόμμα, πέρα από ότι είναι αδιάφθορο, αυτά που ακούσαμε τα ανέκδοτα πριν, ε, περιγράφει το κόμμα με κάποιο τρόπο που χρειάζεται ειδικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ξαναγεννιέται τώρα ή περνάει στην ιστορία ως σέμπρε. Το παλιό έχει γερέ ρίζες Το καινούριο Μπορεί να αργεί, μπορεί να πέφτει, αλλά ξανασηκώνεται. Μπορεί να αργεί, μπορεί να πέφτει, αλλά ξανασηκώνεται. Χάπια για τη στήθική σα δυσλειτουργία. Προσφέρουν στην ποιότητα τη στήση, στη διάρκεια και φυσικά στη σκληρότητα. Μπορεί να πέφτει, τσα-τσα, αλλά ξανασηκώνεται. Ο-ω-ω Είμαι στο σπίτι χωρίς air condition και κάνει κρύο Κάνω χαρά, με ακούς μπαμ μπαμ Δίνω kick in the door Χαλάω φράγκα από τα μαύρα Ο τρόπος ζωής του Βελόπουλου Ακούμε εδώ διάφορα και πριν Ακούσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα Έτσι θα περιέγραψε ο Στέφανο Σκέτο Και γι' αυτό ακούσαμε και τον ασκητή που δίνει λύσεις Σε αυτά τα θέματα Είναι ο νούμερο ένα ειδικο... ειδικός Σήμερα 4 Οκτώβριου του 2024 έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Πριν 50 χρόνια, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής ανακοίνωνε την ίδρυση του κόμματος. Χρόνια μας πολλά! Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκις. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Χάπι Μπέρδεϊ, χάπι Χρόνια πολλά, σε ευχαριστούμε για όσα κάνετε για την Ελλάδα. Χάπι Μπέρδεϊ του Ιού. Γεια σουρε Μητσοτάκι, γεια σουρε. Να μην πεθάεις ποτέ, ρε φίλαρα και ποτέ, ρε, ποτέ. Σκατά να πιάεις χρυσάφνα γίνεται ρε μαλάκανε. Τα ζώα γιορτάζουν, φτιάξε παντεσπάνι, τούρτας κατζόχυλος, τούρτας δεινόσαυρος. Περνάμε πολύ ωραία, περνάμε, πίνουμε τις μπίλες μας, τραγουδάμε, βάζουμε τις μουσικές μας, χορεύουμε. Κάνουν σεξ στις πιλωτές. Happy birthday, happy birthday. Χρόνια πολλά καλά γαμπίσσα. Happy to you. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τρισκεπάσει. Και βαρύ να είναι, δεν μπανάνε τόνου. Να τη σκεπάσει και α είναι ό,τι θέλει το χώμα. Λαφρύ, βαρύ. Διαλέγετε και παίρνετε. Σήμερα στο πάρτι που θα γίνει στη Ριγίλη δεν θα πάει ούτε ο Σαμαράς. Έχει ένα γιατρό ραντεβού, και όπω ξέρουμε, αυτό δεν αναβάλλεται με τίποτα. Και δεν θα πάει και ο Καραμαλής Δεν θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Αν ήταν μόνο να μην πάνε στο πάρτι, οκ. Okay. Αλλά έχουν προηγηθεί κάτι δηλώσει και των δύο, οι οποίοι καταχαιριάζουν. Την τωρινή διοίκηση, Προεδρία τη Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργία τη χώρα. Υπάρχει μια συζήτηση, ε, έγινε με, ανάμεσα στου Νεοδημοκράτε, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 50 χρόνια κράτησε, άντεξε. Σε αυτό. τι σημαίνει τώρα, άντεξε, μεγάλη κουβέντα. Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει ο Θάνο Πλεύρη. Η Νέα Δημοκρατία στα 50 χρόνια είναι το κόμμα που ακόμα και σήμερα, επειδή η σχέση του με τη βάση δεν ας. ήταν σχέση οικονομική όπω το Πασόκ. Αλλά επειδή η σχέση μας Με τη βάση ήταν Χριστός παιδιά Αλλά επειδή η σχέση μας Με τη βάση ήταν αξιακή Γιατί η τιμή και αξιοπρέπεια δεν πουλούνται. Πώς θα δίνει. Ο νεοδημοκράτης και ο κεντροδεξιός Δεν είναι επάγγελμα Να βλέπει ποιος μου δίνει λεφτά Έχει ιδεολογική σχέση με την νεοδημοκρατία Ο νεοδημοκράτη και ο κεντροδεξιό δεν είναι επάγγελμα να βλέπει ποιο μου δίνει λεφτά. Πώ θα δίνει, Έχει ιδεολογική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πάτσα, πάτσα, Έδωσε απάντηση. Ο Θάνο Πλεύρη μα είπε ότι δεν είναι επάγγελμα να είσαι κεντροδεξιό, ότι υπάρχει αξιακό κώδικα, υπάρχουν αξίε μέσα σε αυτέ κινούνται. Τα τελευταία χρόνια, μόνο από αυτά που έχουμε μάθει, είναι ο Πάτση, είναι ο Χιμάρα, είναι η Σπυράκη, είναι η Ασιμακοπούλου, με αυτά που έκανε εκεί με τα mail. Ε, τέσσερα τυχαία παραδείγματα εκλεγμένων, είτε στην Ευρωβουλή είτε στη Βουλή, ε, ε, ανθρώπων, νεοδημοκρατών, που δεν το έχουν ως επάγγελμα και που κινούνται κυρίω στον αξιακό χώρο τη Νέα Δημοκρατία. Θα παρακολουθήσουμε και ένα άλλο παράδειγμα τώρα του αξιακού χώρου. Γίνονται συνεχώ συγκρίσει με τι χώρε τη Ευρώπη. Όταν πάει κάτι άσχημα εδώ, λένε ότι να στι άλλε χώρε επίση πάνε άσχημα τα πράγματα. Παράδειγμα, η Σουηδία. Χθε ανέβασα ένα άρθρο από το Euronews στο Twitter μου. Το διαβάζω για τον γιατρό μας από τη Σέριφα. Doctor shortages, low pay and overtime. Europe's hospital are under the weather. Αυτό είναι χθεσινό άρθρο, με χθεσινή ημερομηνία του Euronews. Δηλαδή τι λέει για όσο δεν γιατρών, χαμηλέ αμοιβέ και πολύ εξαντλητικά ωράρια εργασίας. Αυτό είναι σήμερα ο γενικός κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε για πρώτη φορά απεργίες στη Σουηδία για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των γιατρών, διότι η Σουηδία έχει Ο κ. Σποντάρης γιατρών. Ήρθε, ήρθε από τη Σουηδία πάντως. <laughs> Γι' αυτό αναφέρω τη Σουηδία. Ναι. Η Σουηδία λοιπόν, μέτρο σύγκριση και εκεί γίνονται απεργίε και εκεί έχουν ράτσα και εκεί έχουν θέματα, το επικαλεί το Άδωνο Γεωργιάδης. Ίδιο νόμισμα, η άλλη όψη από τον Κωστή Χατζηδάκη. Αν τα βάλετε όλα κάτω και δείτε, οι αγρότε ζητάνε αυτό, οι έμποροι ζητάνε το άλλο, οι γιατροί ζητάνε εκείνο, οι αστυνομικοί ζητάνε το παρακάτω κτλ. Όλα αυτά όταν τα πρωτοβλέπει και όταν τα βλέπει και λίγο παραπέρα, λε παιδάκι μου. Ναι, οι άνθρωποι αυτοί δεν πιέζονται, δεν έχουν παιδιά, δεν ζωρίζουν, μόνο. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η χώρα αυτή στο οικονομικό πεδίο δεν είναι Ελβετία η Σουηδία. Στο οικονομικό πεδίο δεν είναι Ελβετία η Σουηδία. Αλλιώ θα τα είχαμε λύσει όλα. Είμαι ο Στέφανος, σκέτο. Ρε καλώς τον κολοσσό της Ρόδου. Λοιπόν, Είμαι δεξιός και δεν το τρέμουμε καθόλου για Τι ορίζει τον δεξιό. Τη ερώτηση κι αυτή, το τι ορίζει τον δεξιό. Είναι ο Μποχδάνος, είχε πάρει από τον Άδωνη. Ακούσαμε λοιπόν τον Χατζιδάκη, ο οποίος επικαλείται επίσης στη Σουηδία, για άλλους λόγους και λίγο πριν τον Άδωνη, που επικαλείται και αυτό στη Σουηδία για άλλου λόγου. Γενικώ συγκρινόμαστε με τη Σουηδία, η οποία ήταν πρότυπο κάποια εποχή, δεν είναι πια, αν δείτε τι γίνεται εκεί. Κάποτε ήταν πρότυπο του καπιταλισμού και λέγανε να σαν τη Σουηδία να γίνεται όλη. Τώρα σε μερικά γινόμαστε, σε άλλα δεν γινόμαστε, διαλέγουμε και παίρνουμε, τη χρησιμοποιούμε ω παράδειγμα, ω αντιπαράδειγμα και όποιο πιστεί. Να μείνουμε όμω στην ερώτηση, επειδή έχουμε και τον αξιακό κώδικα τη Νέα Δημοκρατία και έχουμε και τα γενέθλια των 50 χρόνων. Ποιο ακριβώ, πώ ορίζεται ο δεξιό. Είναι λοιπόν... ο δεξιό. Και δεν το ντρέπουμε καθόλου για αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό. Είναι ο άνθρωπο ο, ο, ο, ο, ο, ο οποίο σέβεται την παράδοση. Τσιγιτσιγι το κατσιγι. Το αρέστω τρύπτιχο, πατρίς της Ρισκιές οι γένια και δεν τρέπεται για αυτό δεν το θεωρεί χοντικό. Και τα πατούλια καλά. Κατεβαίνεις με μασκουτίνες, με Να μαστικά ναμάτι και μας μασκουτζόν, με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο ποιος ακούει εθνικό είμαινο και συγ <laughs> Είναι αυτό ο οποίος φεύγει πράγματα με την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει Ωρε εδώ είμαι καπεντάνκι ολέκα, τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι Είναι αυτό ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου Η μάσα, η ρεμούλα, για να φάνει αυτή και η πλήκα τους Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο, μοντερ, ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε ξέρω εγώ κοσμοπολίτες εγώ έχω σπίτι Τη Πλησιρά την βούλη! Έχει τη γεια! Έχει τη γεια! Άι, δικηγόρο Μα εμεί είμαστε δεξιοί, και Πα, Παγένικοι άλλοι. Και είναι και ορισμό του δεξιού. Τον ακούσαμε εδώ, τον περιγράψαμε, τον υπογραμμίσαμε ηχητικώ. Για να ξέρετε κι εσεί αν γιορτάζετε σήμερα. Όλοι γιορτάζουμε, βέβαια, γιατί αυτή η γιορτή μα αφορά όλου. Έχουμε μεγαλώσει με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει αλλάξει τον τόπο. Έχουν περάσει. Πρόεδροι και πρωθυπουργοί ικανότατα στελέχη δύο τρει από αυτούς ζουν εκείνη και εθνικά κεφάλαια Γενικώ έχει απόθεμα και έχει να δώσει πολλά ακόμη νομίζω στον τόπο και να αφήσει τον τόπο στον τόπο όπως <χαι> έχει γίνει και παλιότερα και μπορεί να ξαναγίνει η ένας δεξιός ε, διέπαιδε από τι αξίες μας περιέγραψε πριν ο Θάνος Πλεύρης περίπου κάτι τέτοιο θα ακούσουμε τώρα έναν δεξιό ο οποίος ε, λέει ρεαλιστικά πράγματα λέει τεκμηριωμένα πράγματα και δελαιά συναρτησίες. <σομίως> Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα που λέγεται δημογραφικό Η Ελλάδα <σομίως> μικραίνει <σομίως> Και, και θα μικρύνει κι άλλο <σομίως> ε, Εδώ θα υπάρχουν σοβαρά μέτρα ε, Είναι μια πραγματικότητα είναι. η οποία απεικονίζεται Στους αριθμού. έχω να πω το εξής. <σομίως> Τι κάνουμε εδώ. Το 50 ήμασταν 21 εκατομμύρια <σομίως> <σομίως> Το 50 ήμασταν 21 εκατομμύρια <σομίως> Το 50 Ναι, για να γι' Είμαστε 3, 4, 5, 5, 7 Δεν υπήρχε τηλεόρας Το 50 ήμασταν 21 εκατομμύρια. Mm -hmm. Το 50. Mm -hmm. Το 50, ήμασταν 21 εκατομμύρια. Mm -hmm. Το 50. Mm -hmm. Ε, à, βέβαια. Το βέβαια του οικονόμου είναι καλύτερο από, το, από την ασυναρτησία που λέω ο αυτιά. Ότι το 1950, τη δεκαετία, ήμασταν 21 εκατομμύρια. Πήγαμε στην, ε, ε, στα στοιχεία τη στατιστική, στην απογραφή. Και το 1951 ήμασταν 7.632.801. Τόσοι είμαστε το 1951. Ο Αυτιά του έβγαλε 21 εκατομμύρια, κάτι παραπάνω θα ξέρει, και βγήκε το συμπέρασμα ότι φταίει τώρα η τηλεόραση. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση και γέναγε ο κόσμο. Βέβαια, όπω λέει και ο οικονό μου. Όλα αυτά τα λέει ο Γιώργο Αυτιά, ο οποίο έχει εκλεγεί πρώτο ευρωβουλευτή στη χώρα. Εμένα με τίμησαν 320-360 χιλιάδε Έλληνε. Mm -hmm. Η εντολή που έχω πάρει είναι μόνο τον ελληνικό λαό. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι ο οδηγό μου. Γιώργο, μην μα ξεχάσει. Mm. Και το μην μα ξεχάσει είναι υποχρέωση δικιά μου. Mm. Και σα ευχαριστώ yeah. που μου ανοίξατε yeah. τα μάτια. Yeah. Πάμε, παιδιά! <Τι> ναι, το ανοίξαν τα μάτια. Ε, δεν μα ξεχνάει. Σοβαρότητα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Οι άνθρωποι που έχουμε εκλέξει και του έχουμε στείλει εκεί και του έχουμε στείλει εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο να είναι σοβαροί. Οι περισσότεροι είναι, το βλέπετε. Κάθε μέρα μιλάνε. Ε, πάντα με, μια, με ένα σεβασμό στι ανάγκε του ελληνικού λαού και κυρίω στην ψήφο. Του ελληνικού λαού και δελένα λένε συναρτησίε. Αυτό είναι το βασικότερο. Έχουμε κλέξει ό,τι καλύτερο την επιφάνεια, τον αφρό. Ό,τι καλύτερο υπήρχε, πραγματικά μπράβο μα, να δώσουμε ένα βραβείο που είναι ο Δούκας, να δώσει ένα βραβείο στο λαό, επειδή έχει κάνει σωστέ επιλογέ. Αυτό είναι ωραίο βραβείο, και το άλλο που έδωσε για τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία και σε ποια δημοκρατία. Να κλείσουμε αυτή την ενότητα με τα ονόματα. Είμαι ο Στέφανο Σκέτο. Εσύ μα Le strade cantano, per mille piazze danzano, le ore più non contano. Fra mambò e cha-cha-cha. Decorate? Il mio Stefanos, scetto. Hai qualche patriota? o, oh oh, oh bongo la, bongo cha-cha-cha. Parla mi del sudame. Είμαι ο Στέφανος, σκέτο. Εγώ είμαι η Ιβάνα και θα μείνω. Κι εγώ είμαι ο Βλάσι και θα φύγω. Τι μέλλω, Είμαι ο Στέφανος. Και εσύ δεν πήγαινε στα τέτοια σου. Νελενότιαριο και σιφά. Αυτό το μότο, το καινούριο τίμος Στέφανος, σκέτο εφιές, μεγάλο εφιές. Ήθελα να ξέρω ποιο το σκέφτηκε εκεί Γιατί είναι και αριστερό επιχείρημα Δεν το συζητάμε Το να λες ο Στέφανος, σκέτο Να θες να λανσαριστείς με το μικρό σώμα όνομα δεν το έχει κατακτήσει Γιατί αυτό κατακτιέται Δεν είναι εύκολο στην δημόσια σφαίρα Υπάρχουν κάποιοι που τους αποκαλούμε με το μικρό τους Ο Τόλης ο Το είχε κατακτήσει Εδώ ντε και καλά πάει εκεί το επιτελείο Σοφών του Στέφανου Σκέτου να μας επιβάλει το σκέτο Στέφανος Ποιος να είχε την ιδέα ποιος να είχε την ιδέα και από τη συνέντευξη που έδωσε ο Άρης Πιλιωτόπουλος μάλλον αυτός είχε την ιδέα Προφανώς όταν λέει είμαι Στέφανος Σκέτο εννοείται ότι μιλάει για έναν ΣΥΡΙΖΑ της σύγχρονης αριστεράς Παhim όταν λέει Adrian Πα chuyệt Παχ Παυ Παχ Παχ Παχ Τη σύγχρονη αριστερά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τη σύγχρονη αριστερά σηματοδοτείται επειδή ο άλλο δηλώνει Στέφανος, και το Αυτό είναι. Δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο, με τι προτάσει, με την πολιτική. Επειδή άλλαξε το όνομα, αυτομάτω έγινε σύγχρονο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μυαλό του Σπιλιοτόπουλου. Μάλλον στο μυαλό και του Κασελάκη. Μάλλον είχαν μαζί την ιδέα ή ο ίδιο Άρη Σπιλιοτόπουλο, και να την είχε. Μπράβο, ο Σπιλιοτόπουλο το προχώρησε λίγο παραπέρα. Στην πολιτική, το μεγάλο σου πλεονέκτημα είναι όταν καταφέρνει να γίνεσαι πιστό με, με το μικρό σου όνομα. Με το μικρό. Ο, Αδρέας, Παπαδρέα, ο Ανδρέας Παπαδίδη Ανδρέας. ήταν ο Η Μελίνα μα ήταν Μελίνα. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν Ντόρα. Το ακούω, το ακούω. Και το ευτύχημα και για μένα, γι' αυτό έβγαινα πάντα ψηλά όταν ήμουν διποψήφιο, ήμουν ο Ήμουνα Και για μένα, γι' αυτό έβγαινα πάντα ψηλά όταν είχαμε διποψήφιο, ήμουν Ο Άρη. Μόνο του, για τον εαυτό του, τα λέει αυτά. Βάζει την ίδια ευθεία, τη Μελίνα τον Ανδρέα, τον Στέφανο και τον εαυτό του τον Άρη. Να του πούμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον τόπο ένας μόνο άρη υπήρξε. Ένα Άρη πέρασε. Ένα και μοναδικό. Δεν μπορεί να συγκριθεί κανεί μαζί του. Πόσο μάλλον ο Άρη Πιλιοτόπουλο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2,11 10,808,80 είναι μέσα. Πάρτε τηλέφωνο, ξέρετε τι θα πείτε. Υπάρχει αυτή η μοναδική επικοινωνία. Radio Το mail του σταθμού το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτο μέρο λαού, πρώτε διαφημίσει. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επειδή μπήκα στην ακρόαση στη μία και 20, κάτι παίζει σήμερα με κατηχητικά εικόνε και καντιλιά. Ναι, κατεβάζουμε κάποια, ήταν ψηλά κατηκαντήλια και κατεβάζουμε πολλά καντήλια. Μπράβο, ωραία. Λέω στα παιδιά ότι στην εμπαρχία πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο. Υπάρχει αυτό τη ε... και μια εκκλησία την Κυριακή. Ε, υπά... Ναι, πάνε. Επίση θα μα βραβεύσουν, δεν κατάλαβα ποιο και για Whatever. Ναι, ναι, ναι. Κουράσκα ε, να μετράω. Πάντω κατάλαβα τώρα τι τραβάει το γύψα των χαλιών. Στην ελευθερία του λόγου, μπορεί και εκεί, τώρα που το σκέφτομαι. Στην ανεξαρτησία ε, του τύπου, κάτι από αυτά σίγουρα ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Για πε. Ή Όλγα, ή Κεφαλογιάννη, με τα χαλιά. Ω, Όλγα. Τίματε. Ναι, την ανάγκη και ε, ε, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι περνάει κρίση ο γάμο τη. Ναι, ε, αν έπαιρνε πιο φθηνά χαλιά, ίσω ήταν καλύτερα πράγματα. Λες, Άμα, είτε, ναι, Τέλος, πάντων, ναι. λίγο εικονόμα. Τέλο πάντων, δεν ξέρω.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 Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα μας α. Μιλάμε για αριστεία όχι σφύρια. Καλέ ο Πάτσις έφαγε τρία χρόνια φυλακή με συμβιβασμό. Αλλιώ και εγώ δεν ξέρω πόσο θα τρώγε. Άρα λέτε ότι το κόμμα σα το ξέρε. Αυτό εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι να το ξέρετε, το κόμμα δότι. Καλιά. α με δέκα ευρώ την ημέρα. Ναι, εντάξει, θα δώσει που τρία χρόνια έφαγε με διακανονισμό ναι. Με το Δεν Όχι. Θα βάλουν το μπάτσι να φανεί ότι κάποιο πλήρωσε. Ακριβώ, Συμφωνώ απολύτως. Μαρία Δαφρανά Κάτσου. Μιλάει στο Δεν τέντε το πώς το λέω εγκέφαλος για τα παιδιά. Γιατί σκοτώνονται κι αυτά. Δηλαδή πρέπει Έτσι, να, να, να βάλετε... Το... Είναι ναι. πολλή λόγια. Πάνε, πάνε και ώστερα τώρα από του μικρούς πάνε αυτούς πάνε τους ακατάλληλα. Ακού και παράσιτα μέσα. Να ακούς κιόλα. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή τώρα φλέγεται αυτό το του. Μας φλέκετε, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι το Και δεν κάνει κανεί πυροσβεστική είναι κίνηση. Ούτε λοιπόν, ούτε. για. Ναι. Ναι, συγγραφέα πολιτικά, δικά. Πήρα... Καλά πήρατε. Ναι, Μια ερώτηση, αν ξέρετε, στην περιοχή Αγίου Αιγενικόλαου στην Κρήτη. Σε ποια συγχρότητα εκπαίδευση. Ποια συγνώτακα. Πιάνουμε στην έπια θα πιάσουμε στην Κρήτη. Με κοροϊδέτε. Δεν πιάνουμε τσαλονίκη. Στον Ιουνίκο λέω πιο άκρη γίνεται και ρώταμε. Κοιτάξτε, τον πύργο που πηγαίνω εγώ κάπου κάπου, πιάνω ένα σταθμό στην Πάτρα που αναμεταλλίζει το πρόγραμμα. Με το ίδιο είναι η Πάτρα το ίδιο είναι ο Αγινικό Κρήτη. Στην Πάτρα πάμε ένα γέμισμα. Το ίδιο είναι στον Αγουν. Πάνει για το καράβι. Ε, δεν είναι. Ε, είναι. είναι κύματα που χάνονται στο κύμα σωστά. Ε, τι συζητάμε. Ο, ο Μαρκόνης θα ξέρει αυτά, ο Μαρκόνης θα τον ρωτήσουμε. Τώρα συντονίστηκε. Ο Μαρκόνης θα ξέρει. Ο Μαρκόνης θα ξέρει. ναι το κάνουμε μια ερώτηση σχετική. Ωραία. Από ένα συνάδεκο. και Εγώ ο είμαι αλλά εντάξει, με έχουν βγάλει λογικό μέχρι τώρα. Λοιπόν, για μήπω πιάνει το 99,8 από ιεράπετρα. Εραία, 99,8 γιατί έχουν εισάξει να σα ακούνε Τι σου βρίσκουν να λυσάξουν. Είμαι ποθητό. Από το Λάκομ. Έλα. Βοήρθα να του κάψουμε το λάκο. Κάνω τι μπορώ. <μιλου> ε, είμαι ο Στέφανος, σκέτο Α, εσύ είσαι και ο Στέφανε Είμαι ο Στέφανος, σκέτο εγώ είμαι ο Ρίτσαρ ε, Είμαι ο Στέφανος, σκέτο Εσύ μας έλπες Πανούκλα Η Πανούκλα έρχεται από τις παλιές ελληνικές καλές θενίες. Ε, υπάρχουν οι συνδικαλιστέ τη αστυνομία, οι οποίοι βγαίνουν όχι για θέματα συνδικαλιστικά των αστυνομικών, γιατί υποτίθεται γι' αυτό είναι, αλλά εκπρόσωποι του Υπουργού Πολιτική Προστασία του εκάστοτε όλων και τη αστυνομία γενικότερα. Ένα από αυτού δεν είναι πια συνδικαλιστή, νομίζω, είναι αστυνομικό σύμβουλο, κάπω έτσι λανσάρεται, ο Μπαλάσκα, ο οποίο σήμερα το πρωί το απογείωσε λίγο, τον ακροδεξιό λόγο και το πήγε στα ανέχονταν και το επέτρεπαν οι αρχές. γιατί τώρα βλέπουμε αυτές τις μαζικές αρχές. γιατί όμως mm -hmm. να τα λέμε όλα για να είμαστε φιλαληθείς να μας ακούει ο κόσμος Μάλιστα. να μην να μην μας από την πλάτη μας γιατί Γιατί μας φόβιζαν. Σου λέει, θα βγει ο οικονό μου τώρα, ή θα βγείτε εσεί και μιλήσουμε για του Ρωμά και για την εγκληματικότητα. Μα πούν ρατσιστέ. Θα μπλέξουμε. Θα πούνε, κοιτάξτε, τα... μπλέξαμε. Όπα, μπλέξαμε. Δεν έχει κανεί ποτέ. Δεν τρέπεστε λίγο να συλλάβετε αυτού του μεταλλάσδικου. Τώρα ε, τι θα κάνουμε, κύριε Παλάσικη. Αφήστε το παρελθόν. Εντάξει, τελειώσαμε. Έγινε ό,τι έγινε. Κάναμε λάθα. Θα του πάμε μετά. Τώρα τι θα γίνει. Τώρα θα του πατέμα. Ναι, κάθε λίγο θα γίνονται. Είδα τι έγινε στο Μενίδη. Τώρα θα γίνονται επιχειρήσει από ειδικέ υπηρεσίε, ΩΠΚΕ, θα δουνε ΚΑΜ mm -hmm. e μες στα σπιτάκια τους Τώρα θα, θα τους πάνε αίμα Ποιοι θα πάνε αίμα τους Ρώμα Σε αυτούς αναφέρεται Το Υπουργείο Και το μαθαίνουμε από τον Μπαλάσκα. Ο πρώτο, το πρώτο πληθυντικό και είναι αυτή η φρασιολογία. Ακούνε οι δημοσιογράφοι κανονικά δίπλα ότι θα μπαίνουν στα σπιτάκια του, ότι θα κάνουν αυτό που θα κάνουν και θα του πάνε αίμα. Πολύ λογικό, ακούστηκε. Δεν είχα καμία ένσταση. Βέβαια, στα ίδια πάνελ προχθές ακουγόταν ότι το κατυχητικό είναι η απάντηση στη βία των ανηλίκων. Έχουν ακουστεί τα τέσσερα τόστη που χορτένει μια οικογένεια. Και, και, και τι δεν έχει ακουστεί. Οπότε ακούστηκε και αυτό. Όλα φυσιολογικά του φαίνονται. Κάπω έτσι διαμορφώνεται ο δημόσιο λόγο.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 Όπω κατάλαβε. <σχεδεύει> ναι, το ξέρω. Να πω ένα ευχαριστώ σε αυτού και να πω ένα ευχαριστώ σε εσά που υπάρχετε γενικώς Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, όπω Τώρα δεν σου κάνω μούτρα που δεν ήρθε τα μέθη, αλλά τέλο πάντων, να είσαι καλά. Έλα, για. Yeah. <σχεδεύει> <σχεδεύει> γεια σου, όπω το λέει, Γεια, καλό. Σέρες τα ανέβει φέτο. Σέρες Ναι. Γιατί κάνετε καινούργια μπουγάτσα. Χρόνια τώρα. Χρόνια κάνετε την ίδια. Έγινε κάποια κοινοτομία. Βάλετε μέσα καρίδα. α πούμε. Για σένα θα κάνουμε. Για μένα δεν εμπορεί. Για σένα δεν μπορώ. Αν ανέβει, θα κάνουμε. Δεν είχα ανέβει πέρσι. Είχε. Και ωραία, κάθε θα... χρονιά από την ίδια δουλειά θα κάνουμε. Ναι. Ανέ. Καλά, θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν υπόσχομαι. Δεν θέλω να λέω μεγάλε κουβέντε. Θέλω να τηρώ τα λόγια μου. Καλά, εντάξει, όπω θες. Είμαι σαν του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, Σύριζα, γι' αυτό. Ναι. ναι. Αποστολή. Εγώ. Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι απίστευτο, ρε φιλέ. Είμαι 36 και σα ακούω από 18. Πώ νιώθει. Έχει περάσει τη μισή ζωή σου με μένα. Και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Και τώρα του χρόνου σκέψου, αν ακούσει ένα χρόνο ακόμα, θα έχει μεγαλύτερο μέρο τη ζωή σου που ακούσε μένα παρά αυτό που δεν με άκουγε. Η κόρη μου και θα τα ακούει και αυτή. Η κόρη σου. Και το που να Θα με ακούει η κόρη σου. Ναι. Να το δει, θα με ακούει. Ε, καλά. Κυρία μονογείου, βουλευτή κυκλάδο. Βουλευτή κυκλάδων. Ζωόν, έχει απομακρυνθεί και ο κόσμο λίγο από αυτό που λέμε θρησκεία. Ακόμα και τώρα, λέει στα παιδιά ότι στην επαρχία πηγαίνουν και ένα κατυχητικό σχολείο. Υπάρχει αυτό τη στιγμή. Φαν και μια εκκλησία την Κυριακή. Ναι, ναι, ακούστε, επειδή έχω τρία παιδιά, κυρία Μονογιού, τα παιδιά έχουν νεύρα διότι δεν έχουν μέλ Η Μονογιού είναι αυτή που λέγαμε στα αγγλικά παλιά. Only you. Only you. Oh. Δηλαδή, oh. Do you can do?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 Από στόλη! Τι κάνει αγόρι μου. Καλάι. Πώ πέρασε στο καλοκαίρι. Όμορφα, γλυκά. Πράβω, έκανε φιλερά έχει μαύρη. Θα έλεγα πώ ναι, είτρανό. Είσαι τροπικό θα. Να πω και το πολιτικό μήνυμα τη σήμερα. Μητσοτάκι πάνω από 20.0 20 παιδιά στην Παλαιστήνη νερά. Τελώσαμε στην Παλαιστήνο και πιάνουμε και Λίβανο. Είναι χαμηλό ανθρωπιστικό κόστο, ακόμα. Ναι, είναι ακόμα. Μετά το Λίβανο γειτονεύουν κάποιε χώρε ακόμα κάπου εκεί κοντά μου. Μισό λεπτάκι. Είσαι. Δεν αθρίζονται αυτά, μην το έτσι. Άλλο, Άλλο, Άλλο. στο Λίβαν. Άλλο στην Παλαιστήνη. Δεν μπορώ να λέμε τώρα. Για όλο του κόσμου. Τι είναι αυτό. Ναι, οκ, okay, οκ, okay, δεν το σκέφτηκα έτσι. Άλλο από ανθρωπιστικό κόστο την... στην Παλαιστίνη, άλλο στο Λίβανο. Από την Κύπρο εκτές βλέπανε κάτι πειράβλους εκεί στο βάθος. Οπότε είναι και πολύ μακριά όλα αυτά. Α, Μουσότα, και εμείς τίποτα. Μά... να δεις στην Ακρόπολη μόνο σε καμιά θέα. <Τι> Και κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος γιατί όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα έχουμε τις παραγγελίες σας ή αφιερώσεις σας αυτές μας πάνε στο, στις διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνω με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Μου. Τώρα μου ήρθε φλασιά. Θέλω να βάλει κάποια στιγμή, δεν ξέρω Παρασκευή, παραγγελιά όπως είναι αυτή που λέει για το μονακό το ΕΑΟ, και να βάλεις και από δίπλα τον τύπο που έκανε τον εξοργισμό και έκανε έξω! Έξω! Τώρα μου πεισού! Θα ταιριάξει αυτά μαζί. Ωραία, θα το βάλω την Παρασκευή.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 Έξω. Δίθεν ότι έκαναν αντιστασιακού αγώνες με μερικέ κολογιέ φυρούλε. Έξω! Στο όνομα τη Αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλού Έλληνες πατριώτε και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Έξω! Ο Βελουχιώτη, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο Βελουχιώτη, ο μεγαλύτερο Έξω! Έξω! Έξω! Στο όνομα της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 Όνει ακροατεύω την αποψή τη δεν θα διαφωνήσω μαζί τη και θα ήθελα να τη αφιερώσω ένα ερωτικό τραγούδι που έχει σχέση με το Ιαν. Τα κορίτσια που είχαν πρώτα γερμανού. Τα κορίτσια που πρώτα Γερμανούς". Τώρα έχουν, με κοντά, Τώρα έχουν με κοντά παντελωνάκια και από πίσω ένα σύνταγμα Ιντούς". και την παρασκευή, θα ήθελα να αυτό το ωραίο το τραγούδι που το τραγούδι οι Ιεπωνίτες. Τι νοσή είναι γυναίκα τα παιδιά. Και από εδώ και πέρα να ξέρει αυτή ότι τέτοια χρόνια που θα ζητάει το εάν δεν θα μαύρα Τι είναι, βρε, γυναίκα, τα παιδιά. Τι είναι, βρε, γυναίκα, τα παιδιά. και να μου, φώναζει, ζητά, μου φώναζει, για. Είναι, βρε, γυναίκα, τα μου Τι παιδιά. Yeah, yeah, you, you, you, yeah. Μια αφιέρωση, καλησπέρα. καλησπέρα. Θέλω την Παρασκευή, αν μπορεί, να βάλει τη φάρσα με το σχολείο και την Διαμαντοπούλου με τι τσοντοκαθέτε. Ναι, ναι. Και θέλω να την αφιερώσω με πολύ, πολύ αγάπη στο γιο μου που δουλεύει στο Λονδίνο. Άσχετο, καλησπέρα. αλλά ναι. Ναι, ναι, για σας. ναι, γεια σα. Μα ακούτε, δεν ξέρω πώ σα ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Δημήτρη Βενιέρη λέγομαι, είμαι δάσκαλο του δεύτερου Κερατσινίου. Δεν ξέρω, μιλήσατε με την κοπέλα, να σα πω από την αρχή. Πετε μου, πέστε μου, γιατί Έγινε... πολύ σοβαρό. Έγινε ένα λάθο, ένα κάτι το αποτρόπαιο. Μα ένα... δεν τον μπορεί να το πιστέψω. Ντο. Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθύντη τώρα, γιατί είναι δεξιό. Και α, θέλει α, να και... καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πέστε μου, τι διευθύνση έρχεται εδώ πάνω. Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούτε. Έγραφε απ' ιστορία και ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε. Δόκτορ πι ο προ... <χει> Ναι. Προφέσορ Κάπα Αύλ. Μέχρι πέντε είναι σχέση. Κυρία Μαριάνα, best off. Τι είναι αυτά. Και ανοίγουμε καθώς. μέσα και βλέπουμε την τσόντα. Πώ δεν τα μοιράσαμε και στα παιδιά. Κάνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουνε. και εγώ πήρα να σα προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ, εξειδέλκε και μέλο φίλο του Πασό και νιώθω από την ανάγκη να προλάβω το Διεθνή. Και δεν έχω το, το διεθνεί να το κρατήσει. Τώρα για να το, για να γίνει έλεγχο. γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώ σα αποτάσει δεν είναι να το έχει παραγωγείο. Δεν ξέρω Ποιο να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει. Έκανα είναι πολύ που θέλουν το κακό. Να είναι προποκάτσια λέτε. Τι είναι αυτό το κομμάτι η αριστερή λέτε νάνε Ποιο να έχει κάνει Τώρα, τι να πούμε, το, το κουκουέρ Η κυρία και η γενέθλια η εγγονή μου, το κινητάκι μου που βγήκε πρώτη με την πασποδαστική στις φυτικές εκλογέ και ζει στη Σύρο. Εγώ και η αδερφή τη Στέλλα την αφιερώνουμε το τραγούδι ταξιδιάρα ψυχή με αυτέ τι τρύπε. Ταξιδιάρα ψυχή στη Σύρο. Λονδίνο, Άμστερνταμ, Σύρο, Νάξα, τη Βερολίνο. Έχει ξεχάσει που ακριβώ θέλει να πα. Όσα κι αν έχω δάνει, κάποια δεν σου δίνω. Να κάνει μόρτε με το magic bass. Η γλυκιά. Κατέλο δίπλα να να το ταξίδι τα σου πω τώρα και κάτι άλλο. Ε, εσύ άκουγα τη Μασότητα χερμανά, κάτι όταν την πρωτο άκουσα ήμουνα σίγουρο 10% ότι η δύσκολη του πάρει και μάσα που σου δεν το του Πάριου. Κάνε σύγκριση για την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 λυπάμαι που σε έχουνε σε τέτοια θέση! Το όνομα του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 Du hast mich! Opozdobie, aivry ojrę w gennęśluje! pola. połła! Chrony ma szpołła! Na se kałła! Chyłem na na mu wadziesz na traguodakie dla party mu! Pęs To ISODOS KINDINO, od K-Paketa! Chcę na gienę o aiutą, z tyśm kołów, z tyśm kołów, z tyśm kołów, z tyśm kołów, tu Ρώπα που καπνίζεται από ένα φουγγάρα. Πλήξη αυτοκτονική στη φύλλα ενό κρίσου. Και φω που ξεσκεπάζει ένα ρουφιάνο μα χαρά. Σφαίρα στη βαλάμη του αντάρτη. Ασπίρα στου ανήλικου που κρύβονται στα μπάρη. Σύνορο που έσβει από το χάρτη. Και στίχο που σα αγγίξα και πήρατε γαμπάρη. Ισότο κινδύνου, γακκίνου που αφήνουν. Βόμε καπνογόνων και απούλε του καρκίνου. Χειροπέδε, όσου δίκα σαν εμά πέδε. Να νομίζουμε ότι μπορούμε κι αυτού καλαπέδε. Θα θέλω μία αφιέρωση για όλε τι φίλε μου τις Λεσβίες που τους γουστάρω πάρα πολύ, που μου έχουν έφερθει πάρα πολύ καλά. Θα πω μόνο το ένα όνομα, την Α, τη Μη, τη Δ, το περιστατικό με στένα και τη Λουκά. Θυμάσαι που έμβριζε η Λουκά για τον K.Pride και εσύ την ειρωνευόσουνα και στέλεγες αν σου αρέσει καμία γνωμενούλα από εκεί, κάτι τέτοια. Δεν το θυμάμαι, θα το κοιτάξουμε. Ωραία, θα ψάξω και βρέσω όμως, μετά τον K Ελένη Λουκάιμερ! Πήγα και φώναξα όπω η μερώτησε. Πήγε στο. Σε είδα στο Gay Pride Μπορεί. Δεν πελάγωσε εκεί πέρα. Δεν έβγαλε δάφτρε Ή... μέσα στα μαύρα που έβαλε. Πήγα και φώναξα στο Gay Pride 2024. Τι φώναξε. Γεννιέστε έτσι, δεν γεννιέστε. Μετά μπαίνει ο Σατανά μέσα σα. Ντροπή! Μπορεί ακόμα να βρήκε το ράστα αυτά. Βρήκε καμία με καμιά βεντάλια να σου κάνει αέρα στο πράγμα. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα το μυθμό μου. Είστε εγώ. Ε καλά τώρα, δεν σε εννοείσαι Σου λέω εγώ τώρα αν έβαλες λίγο γκλίτερ πάνω σου Αν δοκίμασες κάτι καινούριο και εσύ μου τώρα βλακίε. Άντε plan. Eh. Να σου πω, ρε φίλε, χθε σκεφτόμουν να πάρω τηλέφωνο να σου κάνω μια παραγγελία. Για αυτήν mm. την ομάδα προφανώ. Κόλοσε. Για την άλλη. Τι, εχθέ αφού είχατε τις την συντροφική Δεν μπορούσα. Αχθέ δεν είναι, ναι, ναι. Τι θε. Λοιπόν, και σκεφτόμουν να σου ζητήσω το τραγούδι που είχε γράψει αυτός ο τύπος για την προεκλογική εκστρατεία του Μέρα 25. Αυτό το τσιφτε το. Τελο... Τέλειο. Ναι. Με το μέρα και το Ιάννη. Τι και ποιο μα πιάνει. Και αυτό έχει σημασία. Ποιο ηλικιά Δε ένα χεί, σήμα στο σχήμα. Δεν σου λέω να με την Επανάσταση, δεν λέμε τέτοιε Να ζω επίση τη Δευτέρα, άσχετο φουλ τώρα. κλείνουμε πέντε μήνε που ήρθαν οι Γερμανοί με το δίδυμο του Μαζονάκη στο Άκα. Ναι. Ναι, αυτό. Τι, τι αυτό? Ήταν, πω... να φτιάξουμε α, το Ιάμ, εα... εα... να φύγουνε. Το, σί, το, σί, το, το εα... Βάλε λίγο το Μαζονάκη έτσι να τραγουδάει το του Χάστ. Ο Μαζονάκη δεν το τραγουδάει τον του Χάστ, παιδί μου. Ξέρει το του Χάστ. Το... Το έχει βρέφο. Έχει πει, πει ο Μαζονάκη του του Τι του δίνουνε, ρε παιδάκι μου, πια αυτά τα λίγα. Τέλο πάντων, εντάξει, έγινε. Du hast, du hast mich. Du, du hast, du hast, du hast mich. Samotne! Du, du hast, du hast, du hast, mich. Du hast mich. Gefragt. <lacht> Έλα φίλε από ώστε ολύτε κανείς, καλά είσαι. Καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, θέλω μια παραδειλιά για την Παρασκευή. Να βάλει λίγο το γιανόκι, το ΠΑΟΚ και το παιδάκι. Να βάλει επίση αυτός που έμπαινε από το τρένο, την προγούμενη Τετάρτη, στην Αθήνα. Και να βάλεις ανάμεσα τον κουλί, να λέει Ελλάδα 2.0. Έχουμε και έναν δεύτερο γραφό.